Το ένα κράτος που λειτουργεί. Επαναφέροντας το αίσθημα της ασφάλειας στη γυναίκα που βγήκε για ψώνια <μήλεια> στον έμπορο που μόλις άνοιξε το μαγαζί του <μήλεια> ή στον περαστικό που απλά Βαδίζει αμέρινα. Και καλλιεργώντα την πίστη ότι επιτέλους οικοδομούμε ένα κράτος που λειτουργεί Μουσική Ένα κράτος που λειτουργεί Και που εγγυάται τα δικαιώματα των πολιτών του. Αρκεί να μην σε λένε Κυριακή και να είσαι 28 χρονών. Και να ζητά βοήθεια έξω το τμήμα. Μέσα και έξω το αστυνομικό τμήμα. Εδώ ο πρωθυπουργό τη χώρα, σε παλιότερη βέβαια δήλωση, από αυτέ τι δηλώσει που κάθουν και τι γράφουν λογογράφοι και παρουσιάζουν μια ιδηλιακή. Κατάσταση για τη χώρα, όποτε μιλάνε πρωθυπουργός θα παρουσιάζει όλα πάρα πολύ ωραία. Λιμένα τα θέματα και τα προβλήματα. Και έρχεται η πραγματικότητα τη χώρα και σε διαψεύδει κάθε στιγμή. Μόνο που εδώ, τα τελευταία χρόνια, πραγματικότητα έρχεται ένα μήνα, ένα δίμηνο και σε διαψεύδει κάθε, και στιγμή. κάθε στιγμή. Και κάθε στιγμή και με μια κορύφωση και πιο τραγικά. Ο λογογράφος εδώ είχε κέφει, γιατί το, δεν ήθελε να μιλήσει γενικώ για την ασφάλεια. Λέει θα το σπάσουμε σε παραδείγματα. Η, και λέει όμω, η γυναίκα που βγαίνει να ψωνίσει, ο έμπορο με το μαγαζί. Mm. Το έκανε λίγο πιο, το φέρει πιο κάτω. Και μα θυμίζει τι εικόνε που είδαμε όλοι προχθέ και που παίζουν συνεχώ γιατί βγαίνουν αποκαλύψει και για αυτό το θέμα. Συνεχώ και συνεχώ. Ο Μιχάλης Χρυσοκοϊδη, αρμόδιος υπουργός, προστασία του πολίτη. Αυτό. Αυτή την προστασία την έχει νιώσει ο πολίτη. Ειδικά τι περιόδου που είναι ο Χρυσοκοϊδη. Όχι ότι με άλλου έλειψε. Mm. Την έχουν νιώσει στο πετσί του πολύ βαριά οι πολίτε. Δεν υπάρχει κοινωνία χωρί έγκλημα. Τι θα κάνουμε τώρα. Ο τα ο... Ναι, όχι και ο που θα ακούσει σε λίγο. Και βορύδες, ο Βορύδης. Ο Χρυσοχοίδης λοιπόν... Ε... Που είναι στη Θεσσαλονίκη, πάνω. Έχει πάει τώρα για μια επίσκεψη εκεί και βέβαια επισκέφθηκε αστυνομικά τμήματα ή δεν ξέρω εγώ σχολέ. Για να δείξει πόσο καλά πάνε και οι εκπαίδευση των αστυνομικών και τα ψυχο ψυχομετρικά τεστ. Όλα, όλα. όλα. Το, η, επάρκεια, η επαγγελματική και ναι. ο επαγγελματισμό τη αστυνομία. Τέλο αυτό. Κυρίω βέβαια όταν πρόκειται για πλατεία εξ αρχείων. Εκεί περισσεύουν και περιπολικά περισσεύουν και μπάτσι. Είναι όλα εναυθονία. Όταν πρόκειται να ανοίξουν πανεπιστήμια, όλα εναυθονία. Σε να σπάσουν τέτοιο. Είναι ε, όταν είναι να βάλουν άλλα ρούχα, τα κανονικά, τα casual, να πετάξουν σε μολότοφ. Εκεί όλα είναι αυθονία η μπάτση. Όταν ζητάει την προστασία μια κοπέλα, η, δεν είναι μόνο η κοπέλα, είναι προστασία σε διάφορε περιοχέ τη Αττικής κυρίω, που παίρνει τηλέφωνο ή ξέρει ότι στο αστυνομικό τμήμα υπάρχει ένα περιπολικό ναι, ναι. για 70.000 70 κατοίκου. Συνήθω έτσι είναι όλα τα βράδια, το καταγγέλνουν πια και οι συνδικαλιστέ αστυνομικοί που βγαίνουν. Αυτέ τι μέρε μιλάνε συνέχεια. Καλά, ε, δεν έχουμε καμιά αυταπάτη. Ξέρουμε Όχι. πολύ καλά. Ξέρουμε για ποιο λόγο αγοράζονται κάθε τόσο και περιπολικά, ε, για να τους φιλάνε, γιατί είναι πολύ, πολύ εύκολο και ξέρουμε πια ότι από την οργή του του κόσμου δεν σώζονται. Ε, ο, ούτε θέλουμε ένα αστυνομοκρατούμενο κράτος, προφαλώς. αλλά μην κροϊδευόμαστε όταν λέμε και έχουμε και πληρώνουμε κτλ. Τουλάχιστον να ξέρουμε, μην μπαίνει, μην μπαίνει στην αστυνομία πάρε προ... κάποιον άλλο να σε σώσει ναι. δεν έχει νόημα ποιον ε, το <laughs> δεν ξέρω δεν υπάρχει άλλος <laughs> <laughs> ο Χρυσοχοίδης λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη μιλάει για την ακαιρεότητα των πολιτών η φως μας είναι ότι κάθε μέρα όλο και περισσότερο και με τη δική μου παρουσία και με την παρουσία της νέα ηγεσίας και όλων των αστυνομικών του αξιωματικούς μέχρι τον απλό αστυφύλεκα θα είμαστε δίπλα στου πολίτες για να προασπίσουμε τη ζωή την ακαιρεό Τη δική του και των παιδιών του. Μπράβο! Έχει ένα δίκιο σε αυτό όταν λέει θα είμαστε δίπλα στου πολίτε. Ο αστυνόμος ήταν δίπλα δίπλα. Μέσα ήταν. στο κουβούκλιο. Δεν μπορεί να μπει ότι δεν ήταν δίπλα ο Είχε δίπλα αστυνομικό η mm. Ο οποίο είναι καταδικασμένο. Έχει μπει φυλακή. Άμα είναι να σε Έκανε τη δουλειά του εκεί, δούλευε στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων και κάθε πρώτη του μήνα πήγαινε στο άλλο αστυνομικό τμήμα να, να παρουσιαστεί να δίνει παρουσία για να μην φύγει από τη χώρα <Tax>. Δεν υπάρχει η χώρα, δεν υπάρχει κανονικά Όλη, Όλο αυτό που ζούμε Κοίταξε να δεις Όταν λέμε ότι εδώ γεννήθηκε η σάτυρα, mm. εδώ γεννήθηκε η σάτυρα. Ορίστε. Ναι, δεν πεθαίνει αυτή η Πέθανε όλα πεθαίνει τα άλλα. Η πέθανε η δημοκρατία σαν ιδέα που γεννήθηκε εδώ. Ναι. Πέθανε το θέατρο σαν η ιδέα που γεννήθηκε πεθαίνει. εδώ. Δεν πεθαίνει η σάτυρα. Η φιλοσοφία πέθανε. Η σάτυρα γιατί να ζει πάντα, πάντα. Πού πέθανε η φιλοσοφία, δεν, δεν έχουμε το ράμφο. Ε, περίμενα να πει τον καρβέλα. Τον καρβέλα. Συγγνώμη. Πιο αστείο είναι τον ράμφο. Γιατί κάποιοι τον επικαλούνται στα σοβαρά. Και διάφορου ράμφου. Δεν επικαλείται κάποιοι Μου, πες μόλις τώρα. Η Βύση σίγουρα. Ναι, ναι τον επικαλείται. Και άλλοι φαντάζομαι. πολύ ανήτα Πάνια. Ναι, και άλλοι. Και άλλοι. Ναι, ο Ιωσήφριενή δολοφόνο με το Πριόνι, σίγουρα. Όλα αυτά το τα, έχει κάνει τάμα. Το πολλαπλάκι. Όλοι αυτοί. Ο Βορρήδη, λοιπόν, βγήκε σήμερα το πρωί στη γραμμή Άδωνη. Και η, η, η συγγνώμη και η Νίκη. Οπότε κατάλαβα Τον κάλεσε, είναι σε μια εκπομπή. Δεν ήταν να καλεί τον Καραμπουρατήδη, ήταν να καλεί τον Καρβέλα. Ε, ενδιαφέρον έχει αυτό όμω να το δει. Στον καρβέλα. Θέλα. Ναι, ρε παιδί μου, είχε ένα ενδιαφέρον. Ε, καλά, έχει ενδιαφέρον άμα κάνει εκπομπέ τύπου καινούριου. Όχι. Έχει, έχει ενδιαφέρον. Ένα, ένα συγγουργό, και στιγουργό. Έχει μια, μια ιστορία που Δεν πάστε, έχουν όλοι στιγουργεί. να πουν κάτι. Επειδή έχουν καλλιτεχνικό έργο άξιο, δεν έχουν όλοι να πούν κάτι αυτό, αξιόλογο. Πώ το βεβαιώνουμε όλοι αυτό, αν το δούμε μόνο. Πώ, γενικώ, είναι το σύνολο. Με το ένθικτό σου. Επίση, επιβεβαίωθηκε για άλλη μια φορά ότι είναι ένα τύπο πολύ ιδιαίτερο mm. και φάνηκε από το πώ συμπεριφέρθηκε. Οπότε επικυρώσαμε κάποια πράγματα. Γίνονται συντέφσει για να επικυρώνουμε και πράγματα που έχουμε ανακαλύψουμε πράγμα. Παρά δίκαιο ο κύριο Στοδόρακι στο Άρο που κάλεσε του ξυαβείτε τότε για να επιβεβαιώσουμε κάποια πράγματα. Μπρά... Άλλο, είναι, Όχι, θέλω να oh. πω, για να επιβεβαιώσουμε να <laughs> μάθουμε τι λένε. Αυτή η λογική Αυτή η λογική κάνει τον κύκλο της όλα αυτά τα χρόνια Δεν κάνει αυτό, είναι πιο σύνθετο Τέλος πάντων, Βορύδης Ο Βορύδης ε, σήμερα το πρωί Στη γραμμή Άδωνη Που ο Άδωνης λέει ότι εγκλήματα γίνονται κοινωνίες έχουν εγκλήματα Υπάρχουν ε, οι δες, κακοί ε, Τι σι, It happens Και στη σύγκριση, όχι ακόμη, και mm. στη σύγκριση που έκανε ο Άδωνη χθε ότι στη φυλακή. Φλάνδια... Ο Βορρήδη τέλειωσε το θέμα και αυτό. Όχι, δεν το, το κλείσατε. Γιατί έχει κλείσει αυτό. τα τέπει τώρα πρόσφατα. Τι, τι, ναι, το κλείνει στον χρόνο. Δεν το Στο κλείνεις, χρόνο. Ε, θα αφήσει θα και αυτό λίγο να εκτονωθεί wow. και μετά κάποια στιγμή θα βγει να πει Τελειώσαμε με αυτό. Mm -hmm. 700 φορέ έχουμε Πώς συζητήσει. Πώ θα συζητάμε γι αυτό. τώρα ένα κολομαχαίρωμα. Το άπευε. Όχι ακόμα. Θέλει 4-5 μέρε. Όλα αυτά θα υποθούν που λε στα social media, αλλά θέλει 5-6 μέρε. Ο Βορρήδη λοιπόν για την ασφαλεστερή χώρα. Η κάθε ανθρωποκτονία είναι ένα τραγικό περιστατικό από τη, έτσι δεν το συζητάμε αυτό. Ε, η εγκληματολογία αλλά και η ποινική επιστήμη μοιραία χρησιμοποιούν και στατιστικές mm -hmm. Στα, στατιστικοποιούν αυτά τα περιστατικά mm -hmm. για να βλέπουν πού βρισκόμαστε. Η απάντηση εδώ είναι ότι ναι, η Ελλάδα πρώτον είναι η ασφαλέστερη ή πάντω από τις ασφαλέστερες ευρωπαϊκές χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ασφαλέστερη πύρος στον πλανήτη. η απάντηση είναι ότι ειδικά στο επίπεδο των ε, δολοφονιών των ανθρωποκτονιών γενικά Έχουμε πολύ χαμηλού αριθμού. Ειδικά για τι γυναικοκτονίες έχουμε ακόμα χαμηλότερου. Μα πάμε πάρα πολύ καλά. Ακούγοντα το βορείδι, πάντα, ό,τι και να γίνει σε αυτή τη χώρα, πάμε πάρα πολύ καλά. Εγώ αυτό διαπιστώνω, είμαστε Έτσι. τυχεροί. Δεν έχει ανέβει πολύ ψηλά ο πύχη. Ποιο το καλά. Καλά. Του καλά. <laughs> δηλαδή, δεν. πόσο πιο καλά Το, καλά το σε... έχει πει, πιο απλό. Προ... Πόσο πιο απλό. Πόσο πιο απλό. Δεν έχει. Αλλά μια να ηγούμαστε τη βιομηχανική επανάσταση. Την τέταρτη. Πρώτη. Τι πρώτη. Πρώτη χώρα. Υγούμαστε. υγούμαστε ναι. ναι, μια να υγούμαστε εκεί. Αυτό ήταν βέβαια πριν. Μια ε, το ε, βάρος... Μέχρι πέρυσι ήταν αυτό που ήταν ο οικονομικρό. Φύγαμε από την ηγεσία. Ö, όχι, όχι. Ah. Ο οικονομιστή. Τι μας έχει. Που εσύ εσύ. δεν διαβάζει οικονομιστή γιατί Εγώ, βγάζεις, Δεν διαβάζει Που να διαβάζει <χω> εσύ Ο οικονομιστή <χω> έχει πρώτη χώρα πρέπει να ξέρει. <χω> σε κάποιου <χω> τομεί που έχει Πάντω είναι πρωτιά. Α, είναι πρωτιά, ναι. Το επικαλύπτω. Το Χατζηδάκη μια... και ο Άβρα. Την τέταρτη βιομηχανική εικόνας. επανάσταση. Πρώτη. Εγούμαστε. Μια το Ελλάδα 2.0. Πρώτη και εκεί. Μια την ασφαλέστερη. Τι άλλο είπαμε τώρα, είχαμε. Ασφαλέστερη χώρα, είπε το Ροβόνιο. Μια... Κάπου όπα, ε. Μια Μ... στην ανάπτυξη. Μια μα αντιγράφει. Να στον κάπου λίγο να, να πάρουμε μια ανάσα. Όχι. Να μία... δώσουμε λίγο την ηγεσία κάπου αλλού. Το πιο δύσκολο αποστόλ δεν είναι να φτάσει πρώτο. Να κρατηθεί στην πρωτιά. Α Δικό μου. Ναι, ναι. το έχω ξανακούσει. Όχι, να το αντιγράφω. Τώρα το μαγείρεψε. Το τώρα. Οπότε, δεν θυμάσαι τότε στον COVID που μα αντιγράφαν όλε οι χώρε που τα πηγαίναμε πολύ καλά. Ναι, νεκροί εμεί, νεκροί κι αυτοί. Έλεος δηλαδή. Μην έχουμε εμεί νεκρού, αμέσω να πεθάνουν κι άλλοι. Τον εμβολιασμό, αυτό το σύστημα. Αυτό το εξαιρετικό. Ναι, στον πράτσο κι αυτοί. Είδανε μας που χτυπάμε στον πράτσο. Είδανε πρωθυπουργό με φανελάκι και ρόγα έξω. Να ο Μακρόν. Ε, πάει πάει κάμισο, τώρα, λευκό, που κάμουσε ο λευκός Μακρόν και φανελάκι πάζε, τυχαίο. και ό, τι τώρα ναι, σε παρακαλώ Πήγαινε εκεί τώρα με τους Πράβα παραπέρα να βγάνεις τα φραγκούς Γυρεύει ο λεξιάρι το φραγκίτι Α, σε μάγκι Βενετσάνι; ναι, ναι, ναι, ναι, <laughs> ναι, ναι, ναι, <laughs> λοιπόν, άλλη αυτή. Ε, λέει εδώ ο ότι είμαστε η χώρα, βάζει τους δικούς του δείκτες, ότι είμαστε καλύτερα από άλλου. Τι σημασία έχει αυτό. Έχει σημασία, γιατί αν πας αλλού θα πεις, ε, σαν την Ελλάδα τίποτα. Ναι, αλλά σε ποια χώρα θέλω να μου κόσμος, πεις. και ξαναγυρνάνε όπως βλέπουμε. Σε ποια μετά. χώρα θέλω να μου πεις, Ο φρουρό του αστυνομικού τμήματο ήταν καταδικασμένο και οφείλει να δίνει παρουσία. Για τι πράγμα καταδικασμένος. Όχι σε, επειδή εγκληματίζει. Σε εγκληματική, εγκληματική από οργάνωση βγάζουν πλαστή ταυτότητα και διαβατήρια. Σε ποια χώρα πάει η κοπέλα και λέει στο αστυνομικό τμήμα: Θέλω βοήθεια. Τη λέει να πάρει το 100, βγαίνει έξω, μπροστά στο αστυνομικό τμήμα, έρχεται και τη μαχαιρώνει κάποιο. Mm. Σε ποια χώρα ασφαλέστερη επίση. Γιατί αν αυτή είναι η ασφαλέστερη χώρα, σύμφωνα με το Βορίδη, στις άλλε χώρε πρέπει να σφάζονται με το καλυμμένο. Τίποτα στον δρόμο. Στο... Το γίνεται βέβαια. Ναι, Σε κάποιε ο... χώρε γίνεται. Ναι, γίνεται. Αλλά αυτή είναι η προσδοκία, και είναι ο στόχο. Πάμε. Χθε βγήκε η συνομιλία τη Κυριακή, τη κοπέλα αυτή, με την άμεσο δράση. Γιατί όπω τη είπε η αστυνομικός εκεί, πάρε το 100. Ενώ ήταν στο 100. Ναι. Ενώ ήταν με στην αστυνομία. Δεν θα ακούσουμε όλη συνομιλία γιατί είναι το χητικό. Ε, δεν υπάρχει λόγος θα ακούσουμε ότι είναι όμως, το χειττικό ακριβ, είναι, είναι και το μαχαίρωμα μέσα δεν θα ακούσουμε το μαχαίρωμα μέσα θα θάσουμε εκεί θα ακούσουμε όμως πόσο ο αστυνομικός που ήταν στην άμεσο δράση πόσο δημοσιοεπαλυλίστικα πόσο αδιάφορα και τυπολατρικά αντιμετωπίζει την κοπέλα Πάμε σε δράση 14. 12. Ναι, καλησπέρα. Γεια σα. Βρίσκομαι στο τμήμα Αγίων Αναργύρων. Ναι. Και χρειάζομαι κάτι να μπορέσει να με πάει στο σπίτι μου. Γιατί έχω από το σπίτι να περιμένει ο πρωί μου, ο οποίο έχει πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Και οπότε να στείλω στο και σπίτι είναι... σα για το πρωί σα. Να στείλω περιπολικό στο σπίτι σα για τον πρώην. Όχι, είμαι στο τμήμα και θέλω να πάω σπίτι και φοβάμαι να πάω μόνιμο. Τον είδα περιμένει έξω από την πόρτα. Ωραία, το, το περιπολικό δεν είναι ταξί. Θα στείλω, μα θέλετε, στο σπίτι σα. Ωραία, στείλτε στο σπίτι μου. Σε ποια οδό, Αριστοφάνου 9, Αγία Νάργυρη. Σε πόση ώρα θα είναι ανάργυρη. εκεί, Νάργυρη, δεν γνωρίζει σε πόση ώρα. Ωραία, και εγώ τι πρέπει να κάνω, να περιμένω στο τμήμα ή να ξεκινήσω να πηγαίνω προ σπίτι. Ε, Του γιατί κάνει μήνυση. Όχι. Αυτό τι κάνει, τι περιμένει για ποιο λόγο. Περιμένει για να, μου, να με εκδικηθεί, δεν ξέρω. Να με χτυπήσει. Και χθε είχε και δεν να, το τραβήξαμε. Το όνομά σα, Ρίβα Κυριακή. Γρήβα Κυριακή. Οπότε, αναμένη έξωθεν της οικίας της, ο πρώην συντροφός της. Με σκοπό να της ασκήσει βία, έτσι. Ναι. Με σκοπό να της ασκήσει... Εσείς σε πόση ώρα περίπου θα είστε εκεί να γράψω, θέλετε? Δίπλα είμαι, δίπλα είμαι, τα δύο λεπτά Α, θα είμαι εκεί εγώ. Βρίσκεται πλησίον. Έκανε τη δουλειά του άριστα. Μπράβο, ο κύριος μπράβο. Αυτός. Να σημειώσουμε ότι δεν είναι φάρσα δικιά μου. Όχι, όχι, όχι. Ωραία. όχι. Με, με, μακάρι όχι, μακάρι, μακάρι να με ακούσει σε φάρσα δικιά μου αντίστοιχα να λειτουργεί ένα υπάλληλο ενό Υπουργείου. Και του έλεγε εσύ ό,τι μπορεί ό, να πει. Ό,τι μπορεί δεστώ, και σημείο να πει στο Υπουργείο Επαιδεία. Εδώ δεν είναι και είναι ένα αστυνομικό που έχει την είναι στην κομβική θέση. Είναι στην κομβική θέση να μπορεί να καταλάβει αυτό που τον παίρνει τηλέφωνο. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε ότι πρέπει να δράσει άμεσα. Και πρέπει να είναι σύντομο να καταλάβει να... τι παίζει για να στείλει τι κατάλληλε δυνάμει. Αυτή είναι η θέση εδώ. Πέρα από τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, ναι, οκ okay, το ξέρουμε το γραφειοκρατικό θέμα, ναι, αλλά. Θέλει ε, λίγο σύντομα. Κάποιε καταστάσει υπερπηδούν επίση. σύντομα. Τέτοια... Εδώ επαναλάμβανε, σαν να ήταν αλλού τελείω. Να... Να, να μην ήταν μόνο σωματικά ήταν γιατί Δεν τον ένιωξε καν όλο αυτό. Αντί να, αρχήν, να συμπληρώσει σωστά τη φόρμα. Για να μην στην ΕΔΕ που θα ακολουθήσει, να μην του πει κάποιο δεν συμπλήρωσε σωστά τη φόρμα γιατί με αυτά τα κριτήρια θα κριθεί. Στην όποια ΕΔΕ ή στην πρόοδο του ή δεν ξέρω στην αξιολόγησή του με εντελώ τυπικά κριτήρια. Σωστό ήταν. Είναι, σωστός τα, σωστός, τα κατέγραψε όλα αυτά. Είπα ότι δεν είναι και ταξίτα τα στενοδοχεία. Αυτό, αυτό, αυτό είναι πολύ Όλα καλά. Μάθαμε ότι δεν έχουν τα ρήφα Πολύ σημαντικό mm. ήταν αυτό. Ναι. Και... Ταξί δεν είναι. Να πάνε να κάνουν τα ψώνια όμω του ε, μεγαλοεκδότη μπορούν να το κάνουν. Του υπουργού. Και του υπουργού. θα πάει, δεν ναι. κατάλαβα. Όχι, θέλω να πω. Ναι, αλλά δεν κοιτάξα. Να τον πάνε φορές... από εδώ και από εκεί. Παράλογο. Είμαι παράλογο. Ναι. Ναι, τι θες, αλλά να το δεν απαντάει. Άρα λογικό. <laughs> <laughs> ναι. Αυτό, αυτό ακριβώ. Γεννη ο Μηταράκη, βουλευτή <laughs> πια, δυστυχώ, για πέντε μέρε Υπουργό, αλλά είχε τι φωτίε πέρα. Είναι Υπουργό αυτό. Ω προ τα πολιτική προστασία. Αλλά πέρυσι με το, τον έκανε υπουργό. Τίποτα. Κάτι με δεν τον άφησε να χαρί Μα έτυχε πάνω στι διακοπέ του, αν έχει το Θεό σου, πάνω στο να χάσει φωτιά. Στις ε, ναι, ναι, ναι, ναι. Πάτου, Και τι να κάνει, να γυρίσει στο σκάφο. Άσε μπορεί να ήταν για να έχει απόσταση από την ακτή κάποια συγκεκριμένα μίλια. Δεν μπορεί να πάει παραπέρα αλλού. Και δεν χάλασε τι διακοπέ του. Και πολύ καλά έκανε. Ποιο χαλάει τι διακοπέ τώρα για μια κολοφοκιά. Δεν έχει διακοπέ ρε μα για μια κολοφοκιά. Ε, λέω, έτσι, έτσι τον, τον χάσαμε Βουλευτή. Δεν είναι πια υπουργό. Είναι βουλευτής και βγαίνει και θέτει ένα. Για ερώτημα. το θέμα το συγκεκριμένο. Για το συγκεκριμένο, εδώ είμαστε ακόμα. Θέτει ένα ερώτημα. Φανταστείτε χτε ο φρουρός που ήταν στο τμήμα να είχε βγάλει το όπλο του πριν ο δράστη μαχαιρώσει την άτη γυναίκα και να τον είχε πυροβολήσει. Πιθανότατα σήμερα θα μιλούσε η αντιπολίτευση για ακραία αστυνομική βία. Θα είχε προφυλακιστεί ο αστυνομικό και θα κινδύνευε να περάσει τη ζωή του στη φυλακή. Καλά, εκεί την έχει περάσει Άγιο είχε ο αστυνομικό. Άγιο είχε. Ευτυχώ, τη λύτωσε. Άκου πώ το παρουσιάζουν ναι. ότι αν πυροβολούσε σε αυτό το κλίμα και σε αυτή την εποχή που ζούμε όλοι με τι γυναικοκτονίες να είναι καθημερινέ σχεδόν. Κάθε μήνα με υπερβολή. Ε, ότι θα πυροβολούσε κάποιον που πήγαινε με μαχαίρι κατά κοπέλας, που έχει καταγγείλει εδώ και τέσσερα χρόνια το συγκεκριμένο τύπο αναδιαστήματο. Και που έχει έρθει στο συνολικό θέ... εκείνη την ώρα. Αυτή φοβούμενη και αυτό έχει όπλο μαζί του. Και θα θέμα, α πούμε. Η αντιπολίτευση, ό, όλη η κοινωνία, ότι τι έκανε στο παλικάρι. Υπάλεγε κάτι Τιθετε, τέτοιο θεωρώ, έχουν και μια εκπαίδευση, μπορούσε να μην τον σκοτώσει. Όχι. Ας πούμε. Ναι, στο πόδι Ξέρουν να χτυπάνε δηλασικό. στα πόδια, ξέρουν να χτυπάνε κάπου στο χέρι, να τον ακινητοποιήσουν. Έχουν και... τέιζερ. Ενώ έχουν χίλια πράγματα. Στι πορείε τα έχουμε ζημιώσει το πετσί μα. Εκεί έξω το τμήμα δεν μπορούσε να υπάρχει κάτι. κάτι... Να κινητοποιήσουν έναν. Ε... Τι ήταν αυτό, δεν ξέρω, ο δολοφόνο. Δεκαπεντάχρονοι τα έχουν δοκιμάσει στο πετσί του. Τη σφαίρα όμω, όχι τα τέλη. Και τη σφαίρα έχουν δοκιμάσει υπά. στο πετσί του. Χωρί να υπάρχει και λόγο. Στα εξάρτια δεν υπήρχε λόγο να ήταν Στο Όχι, δεν υπήρχε Που λόγος. Έδρασε άμεσα εκεί ο Κορκονέα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εδώ είναι απειλή. Εδέχτηκε απειλή. Υπάρχει και βίντεο από την κοπέλα, όχι μόνο το χοιητικό που ακούσαμε. Υπάρχει ένα βίντεο που τη δείχνει έξω να περπατάει από το αστυνομικό τμήμα. Και φαίνεται ο δολοφόνο από πίσω να τρέχει. Δεν βλέπουμε εμεί γιατί χάνεται λίγο στα αριστερά του βίντεο να τη μαχαιρώσει. Αν ήταν σε γρήγορση ο φρουρό και βλέπει έναν με μαχαίρι να κυνηγάει μια κοπέλα, του ρίχνει στα πόδια. Προφανώ μπορεί. Αν ήταν εκεί, αν έκανε τη δουλειά του, αν κοιτάει. Γιατί ένα φρουρό αστυνομικού τμήματο, φαντάζομαι κοιτάει και γύρω την περιοχή. Μην έρθει οποιοδήποτε. Και συνέχεια. κατά του αστυνομικού τμήματο, όχι μόνο γι' αυτό υπάρχει. Αλλιώ δεν έχει νόημα. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε λοιπόν. Κατά τα άλλα κλείνουν του δρόμου μπροστά από τα αστυνομικά να μην μπαίνουν τα αυτοκίνητα ας πούμε, για λόγου ασφαλεία. Εντάξει, ναι, να. το πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο. Είναι πράγμα. η χώρα το του πρωτόκολλου. Μήπω ήταν απασχολημένο ο άνθρωπο και έβγαζε τίποτα απλά στι ταυτότητε μέσα και δεν προλάβαινε. Όχι, ήταν στο φρουραχείο. Έφαρα τα τηλέφωνα. Είναι η χώρα του πρωτόκολλου. Πα να κάνει μια εξουσιοδότηση μέσα, σε ρωτάνε 10 ερωτήσει. Δεν μπαίνει. 10 ερωτήσει για να πα στον αξιωματικό υπηρεσία δεν, δεν μπαίνει αλλιώ. Πρέπει να το αποδείξω ότι έχει κάτι που να κάνει, βγαίνει μια δουλειά μέσα. Εδώ φέτα. Είναι η χώρα του πρωτόκολλου και η κοινωνία του αλγόριθμου. Mm. Αυτά τα δύο νομίζω ορίζουν τι ζωέ μα. Οι επιλογέ μα κρίνονται από του αλγόριθμους. Μα είναι πολύ απλό. Είναι το κράτο Μητσοτάκι. Είναι πολύ απλό. Mm, η... η πλαστή κανονικότητα των επιτελικών άχρηστων. Με τα θε... πλαστά πτυχία. Μάλιστα. Και τι θε, κασελάκι, δηλαδή δεν κατάλαβα. Το τώρα που έχει πάει και φαντάζομαι, τον δέχομαι, ναι. Το <laughs> <laughs> <laughs> <ναι. laughs> Δηλαδή πριν τον ανυπόρτακτο, αν είναι δυνατόν. Ενώ τώρα είναι Παρακαλώ, έχει περαιτήσει. Δεν κατάλαβα. Σωστά. Ο... Αυτόν τον είδαμε και με έναν χάκι. Άλλοι, άλλοι που κουνιούνται δεν του έχουμε δει ποτέ αν, θα βάλουν, αν βάλουν χακί. Για ποιον λε τώρα. Πρωθυπουργοί, υπουργοί που, που κουνιούνται. Φακερνάκη ήταν αεροπόρο όταν ήταν ο μπαμπά του Μα Συγγνώμη, έχει πάει να πετάξει και το τέτοιο. Είχε πάει στην αεροπορία. Αεροπόρο, βέβαια. Άλλο αυτό. Γενικώ. Είχε περάσει μια θητεία και αυτό πολύ σκληρή. Καλά, με θα μπαμπά τώρα, δεν είναι τώρα. <laughs> λοιπόν, ο Μανώλη Φακερνάκη. Μπορεί να φάνε και όμω ότι έκανε 12 μήνε. 18 πώ ήταν τότε. Ο Μανόλη Φακιανάκη είναι τη δίωξη παλιά, ο στρατηγό τη αστυνομία που τον βγάζαμε όλε τι εκπομπέ τότε και μα έλεγε επειδή ήταν λίγο πιο μπροστά ή έτσι είχαμε καταλάβει. Οι, πιο της αστυνομίας για μπα περιπτώσει ήταν επικεφαλή τη αστυνομία για τέτοια θέματα. Για ηλεκτρονικό έγκλημα. Ναι, ναι, ναι. Πήρε τη σύνταξή του, αποστρατεύτηκε ο άνθρωπο. Τώρα ήταν μέχρι πριν μια ώρα ήταν στην περιφέρεια τη Αθήνα, στην παράταξη του Χαρδαλιά. Σαν σύμβολο, και έκανε διάφορα, τον έδιωξε και ο Χαρδαλιάς, γιατί έκανε μια δήλωση χτε. Ο κύριο Φακιανάκη, λοιπόν, θα την ακούσουμε τη δήλωση για την 28η χρόνη. Αυτό που έχω να πω είναι ένα. Το έγκλημα, σύμφωνα με πληροφορίε μου, το όθησε και η κοινωνική δικτύωση. Η κοπέλα ήταν χαρούμενη, ευτυχισμένη. Δύο μήνε περνούσε καλά, το έβγαζε προ τα έξω. Ο άλλο ήταν τρελό, ο άλλο ήταν, μιλάμε, σκιζοφρενή, ήταν στόλκερ. Βλέποντα λοιπόν αυτό ότι αυτή περνάει καλά, είναι ένα σημείο το οποίο δεν θίξαμε καν. Που τώρα ένα μήνυμα. Έχετε τα κοινωνικά τη δίκτυα. Και απαντώ ότι αν αυτά που λένε. Τα έχει γράψει, δυστυχώς, δυστυχώς έβγαζε προς τα έξω αυτό που ένιωθε. Η που, Γαλήνη που, που, όπως είπε. Η Γαλήνη. Η Γαλήνη όμως αυτή Άρα, κάποιος ενοχνούσε. Άρα μακριάκτος Όλα ήταν μηνύματα προς αυτόνα Ότι εγώ είμαι ήρεμη, είμαι σε άλλη σχέση, είμαι αλλού περνάω καλά. Ποιος φταίει λοιπόν, η κοπέλα. Ε, ναι. Η φάει. κοπέλα αυτά, αυτά τα Και λέει. γιατί περνάει καλά ο κόσμο. Δεν κατάλαβα, περνάμε καλά, όλοι κινδεύουμε με δυνάμει να μας σκοτώσουν, λέτε όπως περνά καλά Τι ανεβάζει στα πάρτι Άρα έχει ελαφριντικό ο δολοφόνος Ναι, Γιατί ναι, επ... προκάλεσε. Και να πέσει στα μαλακά, συγγνώμη, δεν καταλάβω μετά από αυτό Αυτή η αντίληψη Δηλαδή κάθε πρόκληση θα την περνάμε στον τούκο. Αυτή η αντίληψη που υπήρχε παλιά και λέγανε φόρεσε μήνυ. Ναι. Βγήκε βόλτα το βράδυ μόνη τη και φορούσε να μείνει Άρα όποια είναι έτσι βιάζεται, σκοτώνεται, ναι, κυνηγέται ναι. Δεν Ή του ότι... κάνει τα γλυκά τα μάτια στο μπαρ ναι, Αυτό δεν σημαίνει ότι θέλει να τη βιάσεις επειδή σε κοίταξε ναι. Ή ότι σε έχεις στο μπαρ, Αυτή θέλει λοιπόν, απλά να σε κοιτάει λοιπόν, που υποτίθεται είναι μια παλιά αντίληψη ναι, ναι, ναι. Ε, ε, Αλλά 2024, υπάρχει, υπάρχει ακόμα, ακούγεται από διάφορα στόματα Εδώ από το σφακιανάκι που ήταν και στρατηγός, αστυνομία, σε κομβικούς ρόλους για το έγκλημα κτλ. κτλ. Αλλά ακούγεται γενικώ, ακούγεται στις γειτονιές. Και που έχερε και τις εκτίμησεις πολλών. Ναι, ναι πού να φανταστείτε Την περίοδο και μέχρι πρόσφατα είχε, είχε και ένα CSI, κάτι είχε κάνει. Κάτι, ναι, γενικώ. Τον έδειξε και ο Χαρδαλιάς, έβγαλε, μια... έβγαλε μια ανακοίνωση νωρίτερα. Για το θέμα αυτό τοποθετήθηκε και ο Μαρκόπουλο, ο πρόεδρο τη Εξεταστική για τα ΤΕΜΠΗ. Το πάμε από σοβαρό σου σοβαρό. Δηλαδή, <σοβαρό> κορυφό, Πού θα φτάσει αυτό. <σοβαρό> Αυτού έχουμε. Ο oh, Χουσουμπήδη είναι ακόμα υπουργό. <σοβαρό> ναι. Ρωτάω, έτσι πα και. Κάποια και <σοβαρό> να φύγει τώρα μπορεί να ένα τρίμηνο να ξανάρθει. Πότε, για λένε, να μην ξανάρθει, αφού να άξιο. Γιατί να φύγει τότε. να Για να φανεί ότι παραιτήθηκε κάτι. Να Μα κάνει πάλι. το παιχνίδι. Έχει, το παιχνίδι έχει πέντε φορές Έναι, το αλλά το αν πάρουν κουλίδι. μετά γίνουν και πάρει ισχυρή εντολή η Νέα Όπα Αυτό ήταν. Εγώ αυτό κατάλαβα. Να φέρω το χρυσόγο ήδη πίσω. Αυτό θα ήταν. Ωραία, ας κάνει αυτό το παιχνίδι. Τουλάχιστον. Όχι, παραμένει. παραμένει, παραμένει μέχρι στιγμής, παιχνίδι, στιγμής, παραμένει. Και η θα μπορούσε να πάει έτσι και λίγο να αναλάβει έτσι ένα Θα αλλά τώρα από Μάρτιο. Έχει είναι αυτό Μάρτιο Τέλο πάντων να καίγονται, αλλά να καίγονται στην ώρα που περιμένουμε. Πραγματικά. Ιούλιο λειτουργούμε εμεί. Δηλαδή. Αντε καείτε. Τραβάτε καείτε. Δεν έχουμε ανοίξει ακόμα. Λειτουργούμε όπω λειτουργούμε, εγώ... ξέρει. Με τι κλάρε. Ναι. <laughs> ναι, ναι. Ναι, ναι. Μα ό,τι ώρα θέλει θα να βγει φωτιά. Ναι, ναι, ναι. Τι ασυνδοσία. Δεν είναι είχα άλλα. Τι? Δεν είχα άλλα να κάνω. Μα να το κάνω... Μάρτιο έχουμε σανακοριστεί πρώτον. Περιμένουμε Πάσχα. Δεύτερον. Φωτιά τώρα πέντε μέρε. Αμνηστία. Τρίτον. Ναι. Θέλω να πω κάποια πράγματα, τα κοιτάει και ο Θεό από πάνω και τέλο πάντων είμαστε υπόλογοι. Κάπου όπα. Κάπου όπα. Μπράβο, ναι. Μαρκόπουλο, λοιπόν, μιλάει για τον φοβισμένο αστυνομικό. Ο Έλληνα αστυνομικό σε πάρα, πάρα πολλέ περιπτώσει είναι ένα φοβισμένο αστυνομικό. Και αυτό πατάει σε μια διαμορφωμένη κουλτούρα η οποία έρχεται από το παρελθόν. Και τα αφήνω πολιτικά αυτό εδώ. Προφανώ δεν μιλάω για τη χρήση όπλων όπως είπε κάποιος συνάδελφο, όμως υπάρχουν μέθοδοι τις οποίες θα πρέπει ω κράτο να επιτρέψουμε και να μην έχουμε έναν φοβισμένο αστυνομικό σε ό,τι αφορά την παρέμβαση του για να σώσει την ανθρωπινή ζωή Φοβισμένο αστυνομικό εγώ δεν έχω δει σε καμία διαδήλωση Όποιο και να κάνει διαδήλωση στο Σύνταγμα κάτω στους δρόμους δεν είναι καθόλου φοβισμένοι αστυνομικοί φοβισμένος αστυνομικό δεν είναι σε καμία άλλη κοινωνική εκδήλωση. Δεν έχω δει φοβισμένο αστυνομικό επίσης όταν κυνηγάνε κάποιον που δεν πληρώσει 20 ευρώ βενζίνη. Κάνε φοβισμένο Όχι, αστυνομικό. Όχι, κανένας. Δεν υπάρχει εκεί Εκεί πυροβολάνη στο ψαχνό έχω δει. Αστυνομικός. Και γενικώς, η εικόνα που έχουμε όσοι λίγο δεν είμαστε μέσα στο σπίτι και κυκλοφορούμε δεν είναι ότι η αστυνομική είναι φοβισμένοι. Δεν όσο... του βλέπει φοβισμένο. Το αντίθετο, δηλαδή αυτή μια έπαρση, έχουμε. μια υπερβολή στη συμπεριφορά, μια λαρτζοσύνη που έχουν αυτοί οι άνθρωποι ναι. να έρθουν να, να πέσουν πάνω σου και να, να, να, να σε αγκαλιάσουν. Να σε μυρίσουν, θέλει. Να σε μυρίσει, θέλει. Ψυχοφόληση. Δεν το Λίγο να σε μυρίζει θέλει. Ψυχούλε <laughs> <δεν το κάνουν. laughs> <Λίχο, laughs> <μυρίζει> <laughs> είναι <και αυτή. laughs> Δεν βλέπω φοβισμένο. Πώ το βλέπει ο Μαρκόπουλο. Ξέρει τι εννοεί ο Να είναι απελευθερωμένο από πυροβολή. Ναι, ναι, ναι. Εκεί το πάνε τώρα γιατί. Η δεξιά αντίληψη είναι αυτή ότι είδατε να δεν πυροβόλεις, άρα λύστε τους τα χέρια ναι. να μπορούν να πυροβολούν. Εκεί θα πάρει ο διάολος πολλούς. Έχει, θα, θα, Έχει. θα πάνε στον άλλο κόσμο πάρα πολύ, Από γιατί αυτοί οι ανεκπαίδευτοι, αν έχουν δεν έχουν πιστόλια. και την όπια συστολή, να. ενώ τώρα τους κρατάει μια συστολή κάτι, σαν γενική αντίληψη, σώζουμε κάποιου κάποιους ανθρώπους. Μετά θα φύγουν... Κατά το ενδεχόμενο να υπάρχει δεκάδες. μια κριτική σκέψη που Όχι. πυροβολάμε, που δεν πυροβολάμε, Όχι. παίζει. Όχι. Όχι. Όποιο δήλωσε, ελάτε. Θέλουμε τέτοιο κόσμο. Να πηγαίνει σούπερ μάρκετ και να φυράει του μπουκάλι. Δεν παίζει γιατί θέλει άλλη εκπαίδευση, θέλει άλλη αντίληψη του κράτου. Να ξέρει για ποιο λόγο έχω την αστυνομία. Μα δεν του ενδιαφέρει. Τα σώματα που θέλουν για να δέρουν, να βαράνε και να προστατεύουν το σύστημα είναι πολύ καλά οργανωμένα και είναι ιδανικοί. Στη φύλαξη του κόσμου, από πλυστική, από μικρό από εγκλήματα οκ. Okay, εκεί Φάσις θα ενεργοποιήσουμε. Ναι. ναι, ένα περιπολικό να 100.000 το βράδυ δεν λειτουργεί, χάλα στο περιπολικό. Δεν έχουμε ανθρώπου, δεν, δεν, δεν, δεν ταχύμε. Έχουμε, τα έχουμε ζήσει ενφορά. Όταν θέλουν τα κομμάτια τη αστυνομία που πρέπει να είναι καλά, λειτουργούν super με εξοπλισμού. Με δακρυγόνα, συνέχεια παραγγελίε, με κράνη, με οτιδήποτε. Περιπολίε. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Του βλέπει. Περνά από τα, τα εξάρια να πάμε πια σε έναν ήρεμο κάθε χώρο να δει μπάτσο. Όχι. Δεν, δεν, δεν κουράζεται κάπου το μάτι. Όχι. Θα δει τον παλούρδο σε κάθε γωνιά. Εκεί. Ε, Και κάπου την παλούρδο Κάπου έχουν κάνει κατηγορίε παλούρδο θα τα κλούβες. Όταν ε, ε, είχε αποφασίσει η κυβέρνηση με αφορμή μια άλλη γυναικοκτονία πριν δύο χρόνια. Η μπορεί πάνω πάνω. είναι μπλε. Παραμένει μπλε σχώρες, ναι. Ναι. Ναι, δεν είναι αυτά τα ρόζ και, και τέτοια όχι, όχι, είναι μπλε, συμβόλου και τέτοια Παραμένει μπλε σήμερα, δεν έχω τίποτα Αυτό με νιώθει, να σκοτώθει η κοπέλα δεν λέω <χω> Αλλά είναι σήμερα είναι μπλε Μπλε είναι, είναι μπλε Πριν δύο χρόνια, όταν είχε μια, με αφορμή μια άλλη γυναικοκτονία, είχε πάει ο Κυριάκο Μητσοτάκη στην αστυνομία. Τότε είχαν φτιάξει και ένα κτίριο εκεί με. Αχ, καθιερωτή. Με την τη θυμάμαι. Με την γυναικοκτονία και, και Ναι, θα παίξουμε τώρα ένα. Ναι, ναι, ναι. Που ήταν γυναίκε αστυνομικέ. Ναι, ναι, ναι, Και ήταν πολύ σημαντικό μια... να είστε γυναίκε εδώ και να έχουν γυναίκε να σα μιλάνε, να ναι, ναι, Και Ναι, ναι. Και είχε, θα ακούσουμε τώρα πώ το είχε αντιμετωπίσει τότε ο Μητσοτάκη και δεν του είχαν απαντήσει όλοι εκεί. Γιατί ο Κυριάκο Μητσοτάκη πίστευε, έκανε την ερώτηση ότι εδώ σα έρχονται. Με ραντεβού ναι. ή πάνω στο μπανικό Είναι αύριο στι 3 να με σκοτώσει ναι. ο Άρη Δηλαδή μπορώ να έρθω στι 2 να το προλάβουμε Θα να έρθω 10 λεπτά πριν Θέλω να είστε η τελευταία που θα δω ε, αυτά ρωτούσε Πού σα περιστατικά έχουμε αντιμετωπίσει εδώ, <χωρεί> Έχουμε από τη στιγμή που ξεκίνησε <φυγίλω> το γραφείο να λειτουργεί, από το κνόμπι, έχουμε 62 περιστατικά. Εξαιτήριο περιστατικά. Τα πιο πολλά είναι μερικέ αισθενικέ του 1945. Πού είναι μερικέ αισθενικέ του 1945, Πού μπορεί να έχουν έρθει κάποιο, κάποια γυναίκα στην κυριολεξία υποπίεση εκείνη τη στιγμή να σα βρει. Τα πιο πολλά έχουν τη χρειά του επίγοντο. Δηλαδή συμβαίνουν αυτή την ώρα, είναι αυτό φορά. Έκανε μια πολύ κομβική ερώτηση Ναι εντάξει τώρα ε, Χωρίς ραντεβού δεν πάω, για κούρημα θες να πας ναι. Και δεν σε παίρνει άμα δεν έχεις κανεί ραντεβού Πόσο μάλλον άμα είναι να καταγγείλεις φόνο Ναι, ναι, ναι. Το φόνο σου. σου όχι γενικώ. Όχι φόνο, ναι, το δικό ναι, σου. Ναι, ναι. Πολύ σωστή η απορία και φαντάσου οι άνθρωποι εκεί του Όχι. Κυρίω είναι. Πώ να το πεις τώρα, να το πει, λε βλακίε. Πρωθυπουργέ. Το και αυτοί. Ναι, ναι. κάπω και το φέρνουν σιγά-σιγά. το, το φέρνουν σιγά-σιγά, όχι. Έρχεται σε έναν πανικό κάπω με μια πίεση. Ναι, ναι, ναι, ναι. Για να έρθει κάποιο εδώ σε μας. Ε, μια τηλεφωνική γραμμή να κλείνουν ραντεβού, να, να άρχονται εδώ πέρα οι άνθρωποι στι ώρε του στο GovGR. Στο gov, στο gov. e και θα βγουν μετά μας και θα φέρει τηλεφωνικό κέντρο η Siemens <laughs> να τα έχουμε να, να σηκώνουμε. Ωραία πράγματα. The button. The button. Αν του το έλεγε κάποιο, σαν θα ιδέα αυτό, πέταγε και τη λέξη Siemens, έτσι στον αέρα. <laughs> ίσως θεωρούταν τώρα. μια καλή ιδέα και <laughs> θα είχε γίνει. Ούτε διαγωνισμοί, να κουράζεσαι τέτοια πράγματα. Παροχημένα 41% ε, Και δεν είναι αυτό. Και στην ανάγκη δεν έχει διαγωνισμού. Ήταν έκτακτη ό, ανάγκη, ναι, όλη την πανδημία. Είδε στον COVID, κάναμε τώρα διαγωνισμού κτλ. Βλέπει ο ένα ή ο υπουργό: Φτιάξε το φίλο, φτιάξε μια εταιρεία ναι. με μάσκε. Εγώ θα σπάρω. Και γίνανε. Αυτή η εταιρεία που έκανε μάσκε έφτιαχνα αλουμίνια παλιά. Ε, ε, λοιπόν, ήταν η ίδια ναι, εταιρεία, αν θυμάσαι Που είχε κάνει τι μάσκε που είχαν πάει στο σχολείο, που ήταν λίγο μεγαλύτερε από τα κεφάλια των παιδιών. Επειδή ήμουν, αλλά τέλειωσε ο COVID, έχει κουκούλα τώρα. Αφού δεν του έφτιαξε παντζούρια, να τα ντύνουν τα παιδιά σε παντζούρια. Θα μπορούσε, ενώ το παντζούρι δεν θέλει. Το Αν υπενθυμίσουμε ότι έκαναν μάσκε. Όχι, όχι, Μα αυτοί που κάνουν παντζούρια, γιατί κάνουν και σύντε. Η σύντα τι είναι. Προστατεύει από το κουνούπι του Νείλου. Να το ένα από το ένα, που πει η νυχτερίδα, την Κινέζα περνάει. Με τα COVID που φέρει, που κατουράει και τρώει τον παντζούρινοτα σκατά. Όχι, όχι. Αυτά, Άρα, σα λέγανε τότε τι. Λέγαν τότε. Είχαν ξεκινήσει από ένα παγκολίνο. Ναι, ναι, λοιπόν, ναι. πάμε διαφημίσει, έχουμε μείνει πίσω. Εδώ είμαστε σε λίγο. Να πω κάτι πριν δώσει αυτό που θε να δώσει. Σήμερα το βράδυ η ΚΝΕ. Το είναι μου θα δώσει. Όχι, δεν δε το θέλουμε. Α. Όχι. Η ΚΝΕ, λοιπόν, σήμερα το βράδυ καλή σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα για την γυναικοκτονία την προχθεσινή. Στι 7.30 ώρα το απόγευμα και όπω εξηγεί, η ψυχρόδολοφονία τη 28χρονη Κυριακή έξω από το ΑΤΑΦ αγίνων αναργύρων γεμίζει την Αργή τη Νέα Γενιά, ολόκληρο το λαό. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα συγκέντρωση στη Βουλή, στο Σύνταγμα, στο κέντρο τη Αθήνα, 7.30 ώρα. Όποιο θέλει μπορεί να είναι εκεί. Εν τω μεταξύ, αυτή η χώρα, ανά ένα χρόνο, βγάζει και ένα ρητό, τσιτάτο, και mm. δείχνει πως πορευόμαστε. Πέρσι ήταν το πάμε και όπου βγει. Τώρα. Το περιπολικό δεν, δεν ταξί. Ταξί. το περιπολικό δεν είναι ταξί. Το περιπολικό δεν είναι ταξί. Και φτιάχνουμε, χτίζουμε. Ναι. Όλα αυτά σημαντικό τον τρόπο διοίκηση και αντίληψη στη χώρα, όπως προχωράει ναι, ναι, όχι. η νούμερο ένα χώρα σύμφωνα με τον οικονομή. Η Ελλάδα ταξί, είναι έχει τα τσιτάδα τη. Πάει, Πάει πολύ καλά. Και τι θες να δώσεις, εκτός από το ίνες που εγώ δεν παίρνω. Προσκλήσει. Α, οκ. Okay. Ναι, οι <laughs> έξι πρώτοι που θα πάρετε στο 211 21, 80, 8, 80. Για πότε. Θα, τελ, θα κερδίσετε από μια μονή πρόσκληση για την τετάρτη την ερχόμενη 10 του μήνα, για την τελευταία παράσταση μας στο σταυρό του νότου στην κεντρική σκηνή, ε, επιτελικό πάτο. Η mm. υπόλοιπη στο ticket service.gr και στα ταμεία του θεάτρου. Στο σταυρό του Νότου Τώρα, πάτε... Τώρα παίρνετε και να πούμε τα ονόματα πριν τελειώσουμε. Την Τετάρτη. Οπότε βιαστείτε. Θα δώσει προσκλήσει και από Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη να δώσουμε πάλι. Θα δούμε, δεν ξέρουμε. Τώρα Α, θα μάλιστα. δώσουμε σήμερα. Τώρα θα ξαναγίνει δεν Ξέρουμε Σήμερα είσαι υπουργό πολιτική προστασία, αύριο δεν είσαι. Ναι κύριε Χατζηδάκη. όχι και αύριο όταν Είμαστε νούμερο ένα στον Economist. Αλλά όμω έχουμε να πάρουμε ματατζίδε, έχουμε να πάρουμε οργαλή εξόντωση των διαδηλωτών. Εντάξει, αυτά είναι τα απαραίτητα. Αυτά, αυτά είναι τα απαραίτητα. Και κυρία... έχουν πάρει να πάρουν παπάδε. Συγγνώμη, γίνονται τόσο. Δεν πρέπει να σε διαβάσει κάποιο. Καλά, έχουμε και Πάσχα. Έχουμε Πάσχα. Τόσε εκκλησίε, τόσα μοναστήρια. Τι θα είναι. Τα αστυνομικά τμήματα να είναι άδεια. Mm. Η εκκλησία όμω πρέπει να είναι γεμάτη. Mm. Δεν μπορεί να πάει μεγάλη βδομάδα να είναι άδεια. Δεν είναι Μα δεν μπορεί ένα παπάζ να κάνει όλη τη λειτουργία γιατί κάτι μεγάλη πέμπτη που είναι και τη λειτουργία κρατάει ώρα. Χαβλιόδοδε. Τι είναι, Όχι, ενώ τι είναι κρα, κρατάει ώρα, ρε παιδί μου, είναι. Δεν υπάρχει, εξαφανίστηκε σαν τα μαμού <laughs> Α, τι! Κρατάει ώρα και 12 Ευαγγέλια είναι πολύ. Το πρώτο, 12! Το πρώτο κρατάει 12. μισή ώρα Σω ένα τηλεφώνημα. Απαγορεύονται τηλεφωνήματα. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Λοιπόν, κάποιο είναι... παπά πλακωθήκα στο Ξύλο με την Ενωρία. Ε, όχι, εδώ, στο Πατριαρχείο, πάνω, στην Κωνσταντινούπολη. Τι... Έδωσε μια πέξα... ο Αρχιμανδρίτη στο Μητροπολίτη. Ποοοοο, ναι, ναι, ναι. Σαν να βλέπει stage fighter ξαφνικά. Μα, σκοτώνει, Μα είναι δυνατό, με, με, με πείστε πάνω απ' όλα. Μα ο Ορθόδοξο να χτυπάει ο Ορθόδοξο μέσα στην Εκκλησία. Όχι, αυτό είναι Τον πιο ο Θεό. Ο Σατανά. Ο, ο Σατανά ήταν, μπράβο. Φάνηκε ότι είναι ο Σατανά. Αν κοιτάξει πίσω δεξιά, ναι, ναι. υπάρχει μια σκία. Και είναι ο Σατανά. Εγώ το είδα. Εγώ ανοίξα σιγά σιγά τον dance with the devil από πίσω. Five, six, <laughs> and dance with the devil, παπ, και αρχίζει να δίνει. Έγινε αυτό πάντω. Η κυρία Καριστιανού πήγε χθε σε μια εκδήλωση για άλλη μια φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πω έχει δηλώσει η ίδια. Δεν ξέρω τι θα γίνει με την ελληνική δικαιοσύνη και θα βρούμε άκρη εδώ. Αλλά. Στην Ευρωπαϊκή ελπίζουμε περισσότερα. Εντάξει τώρα άλλο εδώ, άλλο... <laughs> <laughs> και στην Ευρώπη, Ευρώπη δεν είμαστε κι εμείς. Ναι. Εντάξει για το ταξίδι τώρα θα συζητάμε. Ναι. Πόσο είναι, δυόμες, τρεις ώρες εντάξει. Εκεί λοιπόν η Μαρία Καριστιανού πάλι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μίλησε. Εμάς εδώ τους γονείς που βλέπετε, αλλά και εκείνους τους γονείς των οποίων το πόνο και το δίκαιο εκπροσωπούμε σήμερα εδώ, μας κατηγορούν. Κατηγορούμαστε από Επειδή επιζητούμε την αλήθεια και τη δικαίωση των νεκρών μας. Επειδή αγαπάμε και πειρασπιζόμαστε τα παιδιά μας, είτε ζουν είτε είναι πεθαμένα. Επειδή επιδιώκουμε και εργαζόμαστε για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης στη χώρα μας. Η διάκριση των πολιτών από τους πολιτικούς θα έπρεπε να στοχεύει και να εξυπηρετεί την προστασία και το σεβασμό των πολιτών και όχι το ακαταλόγιστο και την αντιμορισία των πολιτικών. Εδώ βρίσκονται τρεις από τους γονείς των χαμένων μας παιδιών. Δύο μανάδες και ένας πατέρας. Δεν είμαστε όμως μόνοι μας. Έχουμε μαζί μας τον πόνο και την ψυχή όλων των υπόλοιπων οικογενειών που χάσαμε ό,τι πιο ιερό γεννήσαμε. Φέρε το Κύρκο. Κάτι έπαθε το σύστημα εδώ, ναι. Είναι η Μαρία, τα έπαιξε συνολικά, Η Μαρία Καριστιανού πήραμε μια. Μια γεύση τώρα δεν ξέρω, έχει γεύση... πολύ ακόμα. Όχι, το σημαντικό ακούστηκε. Είδα τότε πιο ιερό γεννήσαμε. Αυτό είναι το σημαντικό, ναι. Και ο τρόπο που τα διατυπώνει και θέτει ένα θέμα συνολικά δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα. Εγώ δεν, έχω, δεν είμαι πολύ αισιόδοξο, γιατί έχω την απόλυτη πεποίθηση και πίστη και γνώση ότι στην αστική δημοκρατία δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Ότι είναι πολλούς. κατευθυνόμενη θα πεις τώρα όχι, και όχι, όχι. αν είναι ναι, ναι, ναι, ναι. συνολικά δεν μιλάω για την Ελλάδα, γενικώς. Mm. Ότι η δικαιοσύνη είναι έτσι φτιαγμένη να είναι τυφλή προς τους πολλούς και ανοιχτομάτα προς τους λίγους. Παρόλα αυτά η προσπάθεια, η τιτάνια που δίνει η καριστιανού, οι η υπόλοιποι γονείς, να υπάρξει δικαιοσύνη και στα τέμπι και με αφορμή τα τέμπη συνολικά, το παρακολουθώ, Το μεταδίδουμε, το στηρίζουμε όσο μπορούμε. Μακάρι να συμβεί. Ακόμα και σαν ε, και σαν το, το, το στηρίζουμε. Ό,τι μπορεί να κερδίσει κανείς, ακόμη και για το θέμα των τεμπών, να κάτσουν στους χαμνοί αυτοί που να ανακάτσουν, να μπουν φυλακοί και να μην βγουν ποτέ. Να γίνει όλο αυτό, μακάρι είμαστε εδώ και, και δεν ξέρεις και, και ποτέ, θέλουμε. ναι. Ήδες και με την υπόθεση του Μάγκου. Ναι. Γραφικό, λέγανε τον πατέρα. Ναι, τον κροϊδεύαν από εδώ, από εκεί, με μια ταμπέλα παντού. Έξες που αστυνομικοί για, για κακούριμα, για, για βασανισμό του παιδιού του που προκάλεσαν το θάνατό του. Ένα ναι. μήνα βασανισμό που προκάλεσαν το θάνατό του που μετά από δεν μήνα. ήταν ο μάγκο ο μπαμπά να τα κάνει όλα αυτά. Είχε τελειώσει το θέμα. Είχε κλείσει. Δεν ασχολιόταν κανεί. Ο γραφικό ο μπαμπά. Ναι, αν εδώ οι συγγενεί. Είχε τελειώσει το θέμα των τεμπών πέρυσι με τι εκλογέ. Στι πρεσινέ εκλογέ δεν συζητούσε κανεί για τέμπη, και ήρθε το 41%. Αν δεν ήταν οι συγγενεί, μετά το καλοκαίρι που ηρέμισαν το, από το πρώτο σοκ και να αρχίσουν να ψάχνουν οι άνθρωποι και να τα βγάζουν προ τα έξω, και αν δεν ήταν και η εξεταστική αυτή που έγινε στη Βουλή, γιατί από εκεί άρχισε να βγαίνει υλικό, βλέπαμε του πρωταγωνιστές και βγάζαμε συμπέρασμα. Αν δεν ήταν αυτοί οι δύο παράγοντε, με πρώτο παράγοντα του συγγενεί. Πάλι δεν θα έχει γίνει κάτι. ναι ναι. Βέβαια. Τώρα έχει αρχίσει και Απλά είναι φωτώνει. λίγο κατάδια να γίνεται προφανώς, κάτι επειδή ο πονεμένος το κυνηγάει. Για πες τους νικητές για να μην παίρνουνε. Λοιπόν έχουμε τους νικητές. Είναι Γιώργος Χατζηλίας, Σταύρος Ταμούλης, Νίκος του Σούνογλου, Χρήστος Νικολάου, Ελένη Μανιάκα, Παναγιώτης, Γουλιέλμος. Όντω τώρα Γουλιέλμος. Γιατί? Ε, δεν βοηθάει τώρα. Πώς τον λένε, Τέλο. Τέλο. <laughs> Θέλω να το πω άλλο να το τελείω στο βουλιά μου. Αστείο, Πέμπτη, έτσι. Ναι, πρόχειο, ναι, ναι. Να χα, Κυρίτιζε από μια μονή πρόσκληση για την Τετάρτη 10 του μήνα στο Σταυρό του Νότου, κεντρική σκηνή. Επιτελικό πάτο. Τσολιά and the Band. Ωραία, μπράβο. Η υπόλοιπη ticket service στην Ελλάδα. Καλά, να περάσει η Ακούσουμε και τον Μαρκόπουλο που μη είπε για το πώ ήταν ο ρόλο του και πώ λειτουργήσε η περίφημη εξεταστική επιτροπή. Νιώθετε μέχρι. ότι λειτουργήσατε προστατευτικά για την πλειοψηφία, για την κυβέρνηση με τον τρόπο που διαχειριστήκατε την Επιτροπή? Εγώ θεωρώ ότι λειτουργήσα προστατευτικά προ τη λογική και τον κοινοβουλευτισμό. <Ρι> Όταν κάποιοι συνάδελφοι ξέφευγαν Γιατί ξέρετε το άκουσα και αυτό από συνάδελφο της άκρας δεξιάς κιόλας αν θέλετε ο οποίο γύρισε έκανε εντάσει του λέω μα δεν είμαστε εδώ χουντικοί ανακριτές και γύρισε και μου έδειξε ο το κινητό του και γύρισε και μου λέει μα εγώ κάνω 100.000 views στο YouTube. Ένας άλλο κύριος έκανε γυμναστική την ώρα που μιλάγαμε για ένα θέμα τόσο σημαντικό. Με συγχωρείτε εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος εκεί που πήγα για να παρακολουθώ το τσίρκο Πήγα για να διαχειριστώ κάποιους, οποίοι μάλλον δεν κατάλαβαν που βρίσκονταν. Ο τρόπος μου είναι συγκεκριμένος. Δεν είμαι ένας πολιτικός, ένας άνθρωπος, ο οποίος επιτρέπει την ακρότητα. Μια χαρά λειτουργήσε ο κύριο Μαρκόπουλος στην συγκεκριμένη επιτροπή. Όλοι το θυμόμαστε. Το γιώτασε, το διασκέδασε. Ε, όχι, ήταν πολύ, πολύ καλό. Άξιος, άξιος. Πάντα Και... τέτοια. Και μου στέλνουν εδώ κάτι μηνύματα φίλοι στο, Σε αυτό που λέμε ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί mm -hmm. yeah. Αν έχεις όμως να μεταφέρεις τίποτα ναρκωτικά Το περιπολικό γίνεται εύκολα Ασυνόδευτο yeah. Ναι, ασυνόδευτο. Δεν είναι. Ναι, ναι όχι. Έχει δίκιο σε αυτό, ναι. Ναι. Ναι. Δεν πήγε το δίλερ, το περζάκι, το, το βαποράκι, μάλλον. Αν είναι οδηγό του περιπολικού. Άντε Αν είναι, τι σχέση οδηγάει κάποιο πέρα από αστυνομικού το περιπολικό. Oh, wait. <laughs> ah, ναι. Ναι, ναι τέλος πάντων. Οδηγάει, είναι η οδηγάει, ε. Ναι. Ε, φορές γίνεται. Μπορεί <laughs> να τύχει να κάνει. Ε, φορές Μόνο το ίδιο πρόσωπο το Δεν Πρόσφατα στον ήταν κάτι αξιωματικό. Α, ναι. Δεν πατούσαν στη στεριά. Δεν οδηγήσαν περιπολικό. Βγαίνει ο Τσακαλώτος, λοιπόν, ο Τσακαλώτος και κάνει μια υπόθεση... Για ποια ταινία τώρα, πάλι, θα μα πει. Τι έχει να πει, το Πουρθήνξ έχει κριτική. Για τι δέκα μέρε που συγκλώνησαν τον κόσμο. Δεν το είπε έτσι. Εγώ το λέω, θα καταλάβει γιατί. Ο Τσακαλώτος, λοιπόν, βγαίνει στη Βουλή και ρωτάει το Κούκουε. Προφανώ το ΚΚΕ δεν θα είναι υπέρ γιατί είναι ευρωπαϊκή οδηγία. Στρατηγικά όμως το ΚΚΕ πρέπει να σκεφτεί το εξής Ας πούμε ότι το ΚΚΕ φτάσει στα 20%, το 30% Τι θα το κάνει αυτό το τη δύναμη που θα τους δώσει ο λαός Είναι δυνατόν δηλαδή να αντιμετωπίσει τις πολυεθνικές, τις χρηματαγορές και τον ανταγωνισμό στους φόρους που είναι αυτή η συζήτηση αυτή τη στιγμή χωρίς ένα πλαίσιο με άλλε χώρε. Ας πούμε ότι το κάπα φτάσει στα 20%. Το 30%. Τι θα το κάνει αυτό το τη δύναμη που θα τους δώσει ο λαός; Σίγουρα δεν θα, θα, θα φέρει το... Α, <laughs> σίγουρα δεν θα φέρει τρίτο μπλημώνιο. Σίγουρα δεν θα κόψει το 10%. Σίγουρα δεν θα, θα δώσει τα 14 αεροδρόμια, ενώ έλεγε ότι θα τα δώσει. Σίγουρα δεν θα βάλει καζίνο στο ελληνικό μέσα στην πόλη να πηγαίνουν να ξεφτιλίζονται οικογένειε, να διαλύονται οικογένειε. Σίγουρα δεν θα κάνει. Δεν θα δώσει τα δάνεια στα φαντ. Στα δάνεια στα φαντ, πολύ βασικό. Και δεν θα κάνει ηλεκτρονικού του πληστηριασμούς για να μην έχουν ψυχολογικό κόστο αυτοί που ναι. χάνουν το σπίτι του. Δεν θα φέρει νόμου Κατρούγκαλου. Δεν θα φέρνει νόμου Κατρούγκαλου. Που Και, και μπορούμε να κόσμο. μιλάμε άλλη μισή Σίγουρα από δεν από θα ταρίφα, δώσει που... λιμάνια. Ναι. Λιμάνια σε Αμερικανούς Δεν θα Είναι, σφίξει το χέρι του ποτέ. Νετανιάχου ποτέ Του Μακελάρη που σκοτώνει ο Μά Και δεν θα υγάζω. βλέπει διαβολικά καλούς Αμερικανούς πρόεδρους Και πόσο μάλλον τον Τραμπ Αυτά δεν θα τα κάνει Είναι μια απάντηση στην ερώτηση του Τσακαλότου Αλλά εγώ στάνο την ανάγκη να του δώσουμε άλλη μια απάντηση Και θα το κάνουμε τώρα Με το 20-30% δεν ξέρω τι θα κάνει Θα ακούσουμε όμως τι κάνει με το 8% το ΚΚΕ Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, εκπρόσωποι των συνδικάτων, της γειτονιάς, της Πεντροπής Αγών Αναπήρων, σήμερα αποτρέψαμε μια ακόμα έξωση μιας κοκής οικογένειας με ανάπηρο. Μόνο στην Αθήνα, 16 σπίτια, 16 στοχόσπιτα, Κρατήθηκα στα χέρια των Αυρώπων Όταν είδα τα παιδιά να ανοίγουν την πόρτα Να ψηφούν τους αστυνομικούς Και, τον, και να μπαίνουν μέσα Γιατί, γιατί αυτό ήταν το δίκαιο Όταν τα είδα αυτά τα πράγματα ε, Είπα εντάξει τώρα όχι Δεν θα κάνω τίποτα άλλο Εδώ θα είμαι, θα παλέψω μαζί τους Και θα προχωρήσουμε Δεν Να αναγνωρίσουμε το δικαίωμά μα. Το δικαίωμά μα να ασχολιόμαστε με ανθρώπου με τον τρόπο και με τον κόπο που <συσκόλω> μεγαλώνουν τα παιδιά, <συσκόλω> παιδιά <συσκόλω> του <της, συσκόλω> με την αδικία ενό νομικού πλαισίου που πετάει την κυρία έξω από το μαγαζί τη. <συσκόλω> Έχουμε δικαίωμα να ασχοληθούμε με αυτό. Έχουμε και εμεί κριτήρια. Έχουμε ζωέ. Μιλάμε με ανθρώπου στου ίδιου δρόμου περπατάμε. Και δεν θέλουμε να γίνει ένα κολοχανίο και ένα μπουρκο που ο καθένα εκτάει τη δουλειά του. Καταλάβατε. Εμεί θέλουμε να τα χαμόγελα, η αλληλεγγύη, το να ένα στα το χέρι. Και απέναντι σε αυτή την Απόφαση, οι η σας το δεν, το... δεν πιάνουν και δεν πιάνουν ούτε οι νόμοι που ακολουθάτε σπίτι στα χέρια τραμπεζίτη θα τους σταματήσουμε εδώ Η ανταληξία έσπασε με την αφασιστική πάλη των εργαζομένων στο λιμάνι και με τη μαζικοποίηση σωματείου αναγκάστηκε να δεχτεί πεντάρα απόστα κατάργηση των κοντραβανδιών και Επιτροπή Υγεινής και Ασφάλειας Καλή δύναμη και καλή σαδότη. Απροκάλυπτα και όλες μας είπανε στο φαντ ότι αν δεν ερχόσουν να με τα παιδιά, και ποιά είναι τα παιδιά, ε, είναι το πάμε, είναι το ΚΚΕ, είναι τα σωματία, έτσι. Δεν υπήρχε περίπτωση καν να μπούμε σε διαδικασία διαπραγμάτευσης μαζί σου, για το σπίτι σου την χάνει να είστε στην Αργυρόπολη και είναι Φιλέτο. Γείτονες, πολλοί από εμάς είμαστε στην ίδια κατάσταση. Μόνο ενωμενο Σε αυτό που ζούμε ή σ' αυτό που θα ζήσουμε το επόμενο διάστημα. Και ξαφνικά λαμβάνω ένα τηλέφωνο από το ΕΔΔΙΕ στέλνουμε να σου βάλουμε το ρεύμα, τίποτα άλλο. Και με βοηθήσαμε πάρα πολύ αυτό που δεν έχει κάνει κανείς μέχρι στιγμής. Συνάδελφοι, συναντέλφισες, εκ μέρους του Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού μαζί με τη συνέλευση βάσης εργαζομένων οδηγών δικύκλου κερατίζουμε τους χιλιάδες απεργούς, συναδέλφους της εφορτ, e σε όλη την Ελλάδα. που γονατίσαμε μια πολυεθνική εταιρεία μέσα σε δύο μέρες; Να θυμάστε πάντα, πω ό,τι έχουμε είναι ο ένας τον άλλον, το ότι έχουμε είμαστε εμείς. Αυτά με 8% είναι και κουκουέ όλα αυτά, κυρίω κουκουέ, γιατί με ρωτά τώρα σου ακούμε, είναι και. είναι εκεί όμω δίπλα. Ναι, ναι, ναι. Τα περισσότερα από αυτά είναι κουκουέ, δηλαδή είναι ΕΔΕΗ, επανασυνδέσει, είναι σπίτια που έχει σώσει, είναι συμμετοχή μα με το, το ΣΒΕΟΤ στην eFood, με το σωματείο, το είπε κιόλα εδώ, είναι μαλαματίνα εργοστάσιο, είναι Κόσκο, Λάρκο. Λάρκο, Λάρκο δεν, δεν έχει, έχει μέσα, ναι. που θα παθαίνω να θυμηθώ τι άλλα είναι. Αυτά λοιπόν είναι με το 8%. Επειδή ρώτησε ο Τι θα γίνει αν έχει 20 και 30% Αυτό που ακολουθεί Για να έρθει η στιγμή που θα τραγουδήσουμε σε μεγάλες συναυλίες Όπως η Αποψινή Πως υπήρξε μια θλιβερή εποχή που τα φετικά μας γελάγανε με τα όνειρά μας Να το θυμάστε παιδιά και αδέρφια μας Να το θυμόμαστε όλοι Μια μέρα θα γίνουν όλα δικά μας Σ' αυτή τη μηχανή του κόσμου η λαϊ, Και αίμα. Αίμα. Και και αίμα. Αίμα. δεν το περίμενε όλο αυτό. Όχι. Αυτή την απάντηση προ τον Τζακαλώτο Έλα, όχι. νομίζω είναι η πρέπουσα και η δέουσα απάντηση. Μπράβο, όχι. Μπαίνοντα σε όλου του οκτώτε. Απαντά σε όλου του οκτώτε. Ναι, ναι, ναι. ναι. Κάποιο που έχει βάψει τα χέρια του στο αίμα των μνημονίων δεν δικαιούται πραγματικά, δεν έχει το ηθικό αίρισμα να ρωτάει αυτού που θα είναι απέναντι και αυτού που είναι κάθε μέρα απέναντι, τι ακριβώ θα κάνουν, αν και όταν και όποτε. Ε, στοιχειώδη αυτοεκτίμηση να έχει δεν τοποθέτει ω ερώτημα. Με αυτό το σκεπτικό, εκεί βασίστηκε ο εκνευρισμός μου όταν άκουσα τον τζακαλό, να ρωτάει με ύφος τι θα κάνετε εσείς. Δεν είναι αυτό, είναι ότι φοβάμαι θα χαρακτηριστείς με αυτά και με αυτά. Ναι, ναι, αυτό φοβάμαι Εγώ ξέρω, δεν το μου φέρει. έχεις περάσει το νου μου hey, Στον κόσμο όμως μπορεί να Τι φύσεις με να εντύπωση τέτοια Και αντί για τρί λεπτό να το κάνω δεκά λεπτό ah, Κακώς το κάναμε τρί λεπτό <laughs> Τέλος πάντρου μας πιέζει ο χρόνος Πρέπει να φύγουμε <laughs> Ευχαριστούμε Λυπον πολύ Αυτοί οι χαρακτηρισμή είναι τιμητική πάντως δεν ξέρεις Και είναι πολύ αργά για να μην γίνονται Και να του διώχνω από πάνω μου Ευχαριστούμε πολύ τα υπόλοιπα αύριο Γεια σας